Αποστολάκο! Αποστολάκο! Καλημέρα! Έλα. Να σε ρωτήσω, έχει ακούσει τίποτα για τι αυξήσει θα πάρουν τα ταξί? Θα πάρουν αυξήσει τα ταξί? Ναι, έτσι λένε. Μακάρι. Να δούμε ποιο θα παίρνει μετά. Μακάρι γιατί δεν το εκτιμούσαμε φθηνό. Γιατί ήταν τσάμπα. Έμπαινε μέσα και έλεγε να δώσω κάτι παραπάνω. Τσάμπα είναι. Ναι, τώρα με την αύξηση να παίρνουμε τα αρχεία μα. Δεν ήταν ήδη ακριβό από τα κάψιμα, θα πάρει κι άλλη αύξηση. Αυτό ήταν να σε ρωτήσω. Καλώ, καλημέρα! Με ρώτησε? ναι όλα καλά άντε για αποστολή γεια χαρά Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αν βγούμε εμεί οι δύο έξω για να φτακιδέψουμε μια ταβέρνα. Δεν θα βγούμε, ξέχνατο. Σαλά... Δεν με ψύνει με τίποτα. Δεν πάμε και για κομμένη λίγη, για καφέ. Γι' αυτό δεν με ψύνει. Ωραία, η, η σαλάτα και αυτά που είναι στη μέση δεν θα πάνε μισά-μισά τα χρήματα. Κοινά έξοδα. Δεν είναι κοινά έξοδα από τα δύο. Εγώ δεν τρώω σαλάτα. Πε ναι, πρέπει να πάει τον έβδομο το παρακάτω. Ε, θα ε. έχουμε μια ροή. Κάτε, ναι, ναι, ναι. Τρώω, θα φάω σαλάτα. <χαχα> Τι ωραία, ωραία σαλάτα, φέρτε μου μαρούλια. Είναι κοινά έξοδα. Τα θαλάσσια σύνορα που είναι και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν πληρώνουμε εμεί Μισά μισά τα πληρώνουμε. Μισά μισά, δηλαδή τα, αυτά τα εκατομμύρια είναι μισά. Εμείς θα δώσουμε αυτά τα λεφτά που είναι να δώσουμε τώρα, εντάξει. Και θα βάλει και τα άλλα μισά αυτά στο Τσοντάδιο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί θα μας ανταμείψουνε μετά με μνημόνιο. Για, για να μας σώσουνε, για να μας σώσουνε. Άρα, με έναν τρόπο έτσι... είναι μισά μισά, είναι win-win. Δεν το ξέρα, αλλά έτσι δεν είμαστε εμεί. Εσύ, μήπω το μύζερο είναι συνδρικό από το μίζα και το αίρο. Είναι αυτοί που παίρνουν μύζε και όχι εμεί που παίρνουμε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Παρα πολύ. Εκτό κι καν πιστεύω... έχει ποινικοποιήσει τη μιζέρια ονονογιλέκο, επειδή φοβάται μην επιστρέψει κανένα καπετάν μιζέρια. Όχι, ρε Μαρκέτα, δεν θα πλακώσουμε τον Πούτιν. Εσένα θα πλακώσουμε. Δείξτε στον ελληνικό λαό πόσο αγοράζει καύσιμο και πόσο πουλά. Πόσο αγοράζει το κολόπεδο και πόσο πουλά. Χάσι yeah. το διάλογο. Θα σου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 Ο πυρκαγιά, να ξέρεις, είναι το χειρότερο, ακόμα και από τη χειρότερη κουρτούνα, είναι η χειρότερη πυρκαγιά. Δεν ξέρεις αν θα καείς, αν θα πνιγείς, αν δεν ξέρεις θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι τη είναι σε τραγική κατάσταση, έτσι, σε τραγική κατάσταση, δεν μπορεί να το βάλει ανθρωπονούς, ανθρωπονούς αυτό που ζουν, έτσι. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, βέδια. Ναι. ναι. Καλημέρα Καλημέρα. Ελληνοφρένεια Ναι ίδια Ναι. Ιωάνου, από την ηλίολο τη Φλόρεστα της φλόρεστας της Καταλονίας. Γεια Τημέρα. σου Παπα τι κάνουμε Όλα καλά, όλα καλά Λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα υπέροχα κάλατα. Τα τρία γράμματα, γιατί έχω εδώ δύο παιδάκια και δεν ήθελα τώρα να τι χρυστοπαραγγίες με κάλαντε και μας κάθεται πάρα πολύ ωραία αυτά. Τα λέμε και στο σχολείο εδώ πέρα είναι... Σε κάλαντα, και... Τα τρία γράμματα μόνο φωτίζουν. Α. Τρία γράμματα φωτίζουν αυτά. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Ναι, πού κολλάει αυτό τώρα. Τι που κολλάει, έλα από την ελληνοφρένεια το μάθαμε. Ναι, πού κολλάει και το λέτε τώρα. Ε, το λέμε τα σαγκάλατα. Τώρα πήρα, τώρα πήρα, δεν πρόλαβα να πάρω πιο πριν. Και μα δείχνουν το δρόμο για να φέρουμε τηλεφωνία. Τώρα πήρα για να πάρω. Επειδή το παίξαμε από τα Χριστούγεννα, τώρα πιάσατε γραμμή. Είστε παλιό ημερολογητή. Είναι το αγόρα τα φώτα και πιστά. Άγιο ημερολογήτης. Καταλανοημερολογήτης. Τώρα θα θυμηθήκαμε. Τώρα πιάσαμε γραμμή και εμείς τι να κάνουμε. Ναι, <σπαίκα> <σπαίκα> μάλιστα. Καλά κάνατε. <τελικά>. Λοιπόν, παρακαλούμε, δέχομαι τα <σπαίκα> ευχαριστώ. Να <σπαίκα> είστε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα και γερά. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν. Ζήτω, ζήτω, το ΕΑΜ. ΦΟΝ, εεε... Παρακαλώ. Έλα Αποστολή, έλα. έλα ο Γιάννης σήμερα, θα, σε, θα σου δώσω τώρα την Άντα που σου έλεγα για το σπίτι για την Ολλανδία. Για την. Για το σπίτι για την Ολλανδία. Βεβαίως, ναι, Άντα. Ναι. Αλεξάνδρα εσύ είσαι. Η Άντα είμαι, ναι. Ναι, από πού βγαίνει το Άντα, ναι. Από το Adams ναι. family, Από το Αλεξάνδρα. Α, ε, απ' το Αντιγόνι, απ' την Άντα. Από πού βγαίνει τελικά απ' το αντιγόνι, αντιγόνι, είσαι. Ναι. Και δεν το έκανες γόνι Σαν το καλαμαράκι που το σώζουμε Έχει ο η και Οι, οι γόνοι μεγάλωνε οικογενειών ξέρω κάτι γιατί ο Μπακογιάννης γιατί το έκανε Γιατί είναι ο Μπακογιάννης Να σου πω ανταμού <σχει> Εσύ είναι για το σπίτι Εγώ του χρόνου θα πάω στην Ολλανδία Κατάλαβα Μπαφουμερία κατάλαβα Φύσα, ρούφα, ναι, τραβατώνε Ωραίο είναι, ωραί. Όχι, όχι. Την έχουμε αποκλείσει αυτή τη φάση. Πάμε για να σπουδάσουμε. Τώρα το θυμίθεις, γιατί δεν με σπουδάσεις εδώ, δηλαδή δεν αντέχω αυτό το brain drain. Σπουδάζω εδώ, είμαι στην ΑΣΟΕ. Α, είσαι στην ΑΣΟΕ. Μπράβο. Και γιατί φεύγει έξω, δεν έχουμε εδώ καλά πανεπιστήμια να συνεχίσει να τα μεταπτυχιακά σου. Καλά πανεπιστήμια έχουμε, καλή χώρα δεν έχουμε. Όπα, όπα. <laughs> λοιπόν, κάπου όπα με τις προσβολές. Ωραία. Για, μένα, τουλάχιστον. για μένα τουλάχιστον δεν με καλύπτει. Πολύ με απορία αυτή η εξέλιξη. Ωραία. Και μένα με στεναχωρεί. Μακάρι να μην υπήρχε. να με χρειαζόταν. Γιατί θα πα να σπουδάσει άσου τη. <συγελίαια> Ανθρωπολογία και ψυχολογία στο βράδυ. Ψυχολογία <συγελίαια> γιατί? Για να γυρίσει πίσω, νομίζω έχουμε ανάγκη. Μια χαρά τα έχουμε λυμμένα. Ε, καλά. Όποιο δεν τα έχει, θα γυρίσει με τα λύσου. <συγελίαια> Ά, α, βλέπει μπροστά. <συγελίαια> Μ' αρέσει. Λοιπόν, οπότε ναι, εγώ τώρα <συγελίαια> το <συγελαια> Σεπτέμβριο <συγελ θα ξεκινήσουν οι σπουδέ μου. Κοίταξε να δει, αντιγόνη μου, Εγώ έχω το σπίτι. Mm -hmm. Μπορούμε να τα βρούμε. Είναι καλό το σπίτι, έχει γίνει πρόσφατη ανακαίνιση. όμως επειδή μα υποχρεώνει το κράτος, έχω στον πίσω κήπο ένα μπαξέ mm -hmm. με λίγο χάσει όφια, <ΣΣΣ> λίγο φοντίτσα. Είναι για προσωπική <χει> χρήση Εάν δεν θέλεις μην ασχοληθείς Μόνο <χει> να κοιτάζει το ποτιστικό Μην τελειώνει η μπαταρία <χει> Και να φροντίζεις τον αποξηραντή Αυτά μόνο <χει> εγώ θέλω Όλα όλα τέλεια τέλεια Αυτά με τα χαράς Μια μικρή συντήρηση τέτοιου είδους <χει> Υπάρχει εραστής σεράστρια Αμόνι θα Αμόνη, σαν το λεμόνι Κατάλαβα, Μόνη. γιατί μένει ήδη ένας άνθρωπος μέσα mm -hmm. Ο Μάικ, μένει ο Μάικ μέσα Δεν θα σε ενοχλήσει <laughs> Αυτό είναι Μπορεί να με σε καταλάβει όλα Είναι χρόνια, εκεί έχει γίνει το κεφάλι του στοιπέτσι <laughs> <laughs> Ναι, τέλεια Δεν ξέρω αν τέλεια. έχουμε ήδη κεφαλικά κύτταρα να επικοινωνήσετε Μην περιμένεις να κάνετε τις δουλειέ μισές-μισές Αυτό είναι <laughs> Τι κάνω όλε εδώ. Ωραία, οπότε αυτό Εσύ να... έχει να... τίποτα να Είναι διαμέρισμα κανονικό αυτό, δεν είναι δωμάτια. Είναι διαμέρισμα, ωραίο. Και μένει άλλο ένα μου είπε, ωραία. Ο Μάικ. Mm -hmm. Από το Φασολάκη. Ωραία, τέλειο. Και πόσο δωμάτια έχει, δύο. Δύο σαλόνι κουζίνα μπανιό. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. τον Μπαξέ. Και, <laughs> και έναν ημιπαίθριο που είναι αποξηρατή. Ωραία, τέλειο. Και τι τιμή περίπου? Περίπου είναι μέχρι 2000. Περίπου μέχρι 2000. Ναι, ενώ επειδή σε ενδιαφέρει ακριβώς μπορώ να σου πω ότι δεν είναι πάνω από 2000, είναι περίπου εκεί μέσα. Περίπου 2000 στο μάτιο. Περίπου σου είπα. <Περίπου> δεν μου πες ακρι... ακριβώ, μπορώ να σου πω και ακριβώς, αλλά δεν σε νοιάζει. Θα <Τα> ήθελα και ακριβώς. Α, θα ήθελες και τώρα γιατί ρωτάς περίπου για να, να... εκτίθεμαι. <Τερίπου> <Τερίπου> Για να έρθει σε δύσκολη θέση, εγώ. 700 ευρώ το δίνω. Α, Τέλειο, τέλειο. Ωραία. Γιατί όσοι έχω κοιτάξει, εκεί είναι γύρω. Εκεί γύρω είναι. Και εγώ δεν σου είπα τυχαία τιμή. Κοίταξε να δει. Yeah, yeah. Κοίταξε να δει. Εάν θε, μπορεί αυτά τα κόστη να τα ρίξει. <laughs> εκεί η φούρτα, εκεί και το πίδημα. Θα <laughs> το ξανασυζητήσουμε σίγουρα αυτό. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι. Δεν θα σε κατηγορήσει κανεί για εμπόριο <laughs> εκεί. εκεί πέρα. Δεν είναι κάτι. Λίγο θα δώσει τώρα. Τι να Βάλε εκεί σε ένα αλουμινόχαρτο λίγο πραγματάκι, θα βγει το νίκιο κούτσα-κούτσα. ο Βέλη Τον Μάικ, μόνο να κάνει πελάτη σου, γιατί δεν του έχω δώσει πρόσβαση, θα τα κάπνιζε όλα. Ο το Μάικ έχει μέσα. Α, δεν το... ο, δώ, δεν, έχει okay. ο Mike, δεν έχει πρόσβαση ο Μάικ, δεν έχει πρόσβαση. Μα είναι, θα με συνέφερε μεν αυτό, θα με συνέφερε. Όχι. Ναι, όχι, Και, Και είναι, το ο ο <laughs> <custard> euh, είναι okay. διαθέσιμο το. Είναι διαθέσιμο. Και το Μάικ, μην το λυπάσει, την Μίκο Πάνατον. Είναι στέλεχο πολυεθνική. Ναι, ναι, ναι. Μην κοιτά που με νίκι δεν του μένουν από τα ναρκωτικά. Okay. Είναι μέσα στο Amsterdam το διαμέρισμα που είναι Είναι μέσα στο Amsterdam, ναι okay. Είναι κοντά στο Βόλτεν Πάρκ Α, τέλεια Α, το ξέρεις στο Βόλτεν Πάρκ Το, το ξέρω, έχω ξαναπάει, έχω ξανά δύο φορές Α, είναι, έχεις καπλήσει τη φουμάρα. φουμάρα σου, κατάλαβα Ναι, πιο πολύ, Αν τώρα το έχουμε σταματήσει Θα κάναμε, ό,τι μου αναλογούσε το ήπια Ναι, όχι, μη, δεν χρειάζεται. Ο Μάικ δεν το έχει καταλάβει αυτό για να συγνοεί <laughs> Ναι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 Είναι μια βόλτα στη ωραία, γειτονιά, και... είναι πολυπίκυλη η γειτονιά. Πώ να σου το πω. Θα Γιατί έχουμε μείνει και πίσω τώρα, που θα ενημερώσουμε λίγο. Ρε, Έτσι κι αλλιώ τι έχει η Ολλανδία, έχει καμιά κουζίνα σοβαρή. Όχι, τι έχει να προσφέρει. Ωραία. Αυτό, ποδηλατόδρομου και μπάφου. Ισχύει, ισχύει, τι άλλο. Τέλειω, ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε βοηθήσω και εγώ πολύ. Γεια σου, Γόνι. Για... Ναι, καλησπέρα σα. Είμαι Σιριζέο και παίζω heavy metal.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 Δεν είπα να το πιείτε, αν το έχετε παρατηρήσει, έχετε δει νερό. Μπορεί να μην πίνετε, νερό. αλλά το έχετε δει. Τι είναι το νερό? Το νερό είναι, είναι αυτό που έχει ο άνθρωπο μέσα 70%. Τρυπήστε έναν άνθρωπο. Δεν έχει μπύρα. Το άλλο 30%. Ε, νερό και μπύρα. Ωραία. Η κυρία Κεραμαίο τι πίνει. Αγια, αγιαστούρα, τέτοιο αγιασμό. Με τι μέσα? Με μαύρο με ψίχουλο, ξέρω εγώ. Ποιο πιο, πιο μαύρο δάφτι, αγόρι μου, πε μου τι πίνει και τι ακούει. Ακουσμένη την έχει, λέτε. Η κυρία Κεραμαίο? Ναι. Όχι, καθόλου. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, όλα πάνε μια χαρά Δεν είναι, δεν είναι αυτό της Ντάγκλας πάντως από τη μαστούρα είναι, αυτό, είναι αυτή η ήπια Η χαλαρή μαστούρα που, που έχεις πνεύσει Το λιβάνι πολλές ώρες Και σου έχει κάψει μερικά εγκεφαλικά κύτρα και πάσαργα αργά Αυτό είναι Α! À... Δεν φαίνεται κάποια σπίτια, δεν είναι κάτι περίεργο Δεν υπάρχει κάποιο συνδυασμό με κάποια εργαλεία Εργαλεία ε, Έχετε δει κάτι ωραίο σταυρούς που κυκλοφορούν εκεί στα ίντερνετ Σταυρούς από... Βεβαίω, από την πίστη μας Ναι, ε, αλλά αυτή είναι από latex. Από άλλη πίστη. Ε, ναι, περίπου. Λάτεξ, πλαστικό, you know. Σταύρο, ε, βολικό για να, για να μην σπάει, ε. ε. Ναι, ακριβώς αυτό. Εντάξει, υπάρχουν, ε, ευτυχώς, υπάρχει η τεχνολογία, η μόδα, όλα αυτά έχουν βγει. Ε, είναι κρίμα να σπάει η πίστη. Ε, γιατί, τη άλλη εκείνη την κυρία, τη, τη, πώς λέγεται, Μαρίο, Ιωάννα. Ποια. Αυτή η εκδοχή τη προγεννητική. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι. Ε, που, η Ιωάννα Μαρί δεν λέγεται. Ναι, Μαρί. Ε, αυτό το ίδιο λέμε. Α. Δεν την είδε και αυτή την ύφο, είχε. Είχε. Ε, είχε. Όταν το νερό άκουσε τη συμφωνία 40 του Μότσατ, και έπειτα το πάγωσαν και το φωτογράφησαν, η τι όμορφη εικόνα έφτιαξε. Και όταν το έβαλε να ακούσει φωνή μουσική heavy metal. Ορίστε, τι άσχημη, ασχημάτιστη εικόνα έφτιαξε. Αυτή κι αν είχε ντάγκλα. Αυτή ήταν η καλή ντάγκλα, την έβλεπε. Μιλούσε αργά, σιγά, έλεγε εκεί για τι συμφωνίε και μετά ξαφνικά σουπ heavy metal. Ε, αυτή ένα heavy metal το είχε. Τώρα δεν ξέρω, η ντάγκλα αυτήν νησ... έμοιαζε σαν να είναι όλη μέρα στην κουζίνα πάνω από τη γανητέ πατάτε. Βέβαια, το μαλί της να σημειώσουμε ότι είναι ξεκάθαρα heavy metal άδικο από τα AT's. Καλά, τώρα μην ε, Μιλάμε τώρα, εντάξει. Τρελόντες άδικοι αυτοί.